Κεφάλαιο ΙΕ, σελίδα 704 στίχη 1-28 Η ανάσταση του κυρίου, απόδειξη της Αναστάσεως των νεκρών. 1. Σα γνωστοποιώ, δε αδελφοί, το Ευαγγέλιο που σα εδίδαξα, το οποίο και παρελάβατε, στο οποίο και στέκεστε από τότε. 2. Δια του οποίου και θα σωθείτε, αν το κρατείτε στερεά, όπω εγώ σα το εκήρυξα, εκτό εάν μάται και χωρί λόγο να πιστεύσατε. Ελισμονήσατε ετού τη μια ουσιώδη αλήθεια του Ευαγγελίου μου τούτου. 3. Διότι με την προφορική μου διδασκαλία σα παρέδωκα πρώτον εκείνο που και εγώ παρέλαβον ότι δηλαδή ο Χριστό απέθανε δια τα σαμαρτία μα σύμφωνα με όσα προφητεύθησαν ει τα 4. Και ότι ετάφη και ότι ανέστη την τρίτην ημέρα σύμφωνα με τα σγραφά. 5 και ότι εμφανίστη μετά την Ανάστασή του στον τον Κιφάν, έπειτα δέες τους δώδεκα αποστόλους. 6. Έπειτα εμφανίστη μίαν φοράν περισσότερους από πεντακοσίους αδελφούς, από τους οποίους ζούνε ως τώρα περισσότεροι, μερικοί δε από αυτούς και απέθαναν. 7. Έπειτα ενεφανίστη στον Ιάκωβον, ύστερον εις όλους τους αποστόλους. 8. Τελευταίων δε από όλου, σαν ησέμβριον που παράκαιρα απευλήθη από την κοιλία τη μητρός του, ενεφανίστηκε η σεμέ. 9. Διότι εγώ είμαι ο πιο μικρό από όλου του Απόστολου, που δεν είμαι άξιο να λέγομαι απόστολος, διότι κατεδίωξε την Εκκλησία του Θεού. 10. Δια της χάριτος δε του Θεού είμαι ό,τι είμαι τώρα, δηλαδή Απόστολο, ίσω προ του άλλου. «Και η χάρη στην οποία μου έδειξε ο Κύριος δεν έμεινε άκαρπος και χωρίς αποτελέσματα, αλλά περισσότερον από όλους αυτούς εκοπίασα. Δεν ήργαστην δε το έργον αυτό εγώ, αλλά η χάρης του Θεού που είναι μαζί μου και με ενίσχυε». 11. Αφού λοιπόν και στους άλλους Αποστόλους και εις εμέν εφανίστη ο Κύριος και όλοι από εκείνον ανεδίχθημεν Αποστολή Του, είτε εγώ ασκώ το αποστολικό έργο είτε εκείνη κατά τον ίδιο τρόπο και το αυτό Ευαγγέλιο κηρύτωμεν όλοι και όπως κηρύτωμεν έτσι και εσείς εμπιστέψατε 12. Εάν δε από όλου του αποστόλου κηρύτεται ότι ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών πως λέγουν μερικοί μεταξύ σας ότι η Ανάστασης νεκρών δεν υπάρχει και ότι οι πεθαμένοι δεν θα αναστηθούν 13. Εάν η νεκρών δεν υπάρχει Τότε λοιπόν ούτε ο Χριστός ανέστη, αφού και αυτό είχε σώμα σαν το ειδικό μας. Δεκατέσσερα. Εάν δε ο Χριστός δεν ανέστη, είναι χωρίς πραγματικών περιεχόμενον και χωρίς νόημα το κηρυγμά μας. Κούφια και χωρίς ουσιαστικών περιεχόμενον είναι και η πίστη σας, αφού και το κηρυγμά μας και η πίστη σας θεμέλιον και βάσιν έχει την Ανάσταση του Χριστού. Δεκαπέντε. Επιπλέον η οι Απόστολοι συλλαμβανόμεθα και ψευδομάρτυρες οι οποίοι δίδομεν μαρτυρίαν ψευδίδια των Θεών διότι μαρτυρήσαμεν η βάρος του Θεού ότι ανέστησε τον Χριστόν τον οποίον δεν ανέστησε και ασφαλώς τον ανέστησε εάν υποτεθεί ότι οι νεκροί δεν ανασταίνονται. 16. Διότι εάν οι νεκροί δεν ούτε ο Χριστό ανέστη. 17. Εάν δε ο Χριστός δεν ανέστη, είναι ματέα και κούφια από περιεχόμενων η πίστη σας. Ακόμη είστε βυθισμένοι στις αμαρτία σας. 18. Συνεπώς και εκείνοι που απέθαναν με την πίστη και ελπίδα τους στον Χριστόν, εχάθησαν. 19. Αλλά και εμείς, εάν στην ζωή αυτήν έχουμε στηρίξει τα ελπίδας μας μόνον στον τον Χριστόν, είμεθα οι περισσότερον και αξιολύπητοι από όλου τους ανθρώπους. 20. Αλόχι, δεν είμαι θα η ελεηνότερη από τους ανθρώπους. Διότι τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Όπως οι πρώιμοι καρποί που οριμάζουν πρωτύτερα από τους άλλους και μας προαναγγέλουν ότι θα ακολουθήσει και ολόκληρος η συγκομιδή, έτσι και ο Χριστός ανέστη πρώτος από τους άλλους και βεβαιώνει με την Ανάστασή του ότι θα ακολουθήσει έπειτα η ανάσταση και των άλλων αποθαμένων. 21. Περί αυτού δεν πρέπει να αμφιβάλλομεν. Διότι αφού διαμέσου ανθρώπου του πρώτου Αδάμ που παρεύει την Θεία Νεντολήν ήλθενε στον ανθρώπινο γένος ο θάνατος, έτσι διαμέσου ανθρώπου του νέου Αδάμ τη Χάριτος θα έλθει και η ανάσταση των νεκρών. 22. Καθώς δηλαδή ένεκα τη σχέση και ενό Εώστων με τον Αδάμ όλοι οι γονεί του αποθνήσκουν, έτσι και διαμέσου τη σχέση και ενό Εώστων με τον Χριστόν όλοι θα ζωοποιηθούν. 23. Ο καθένας δέει στο τάγμα του. Πρώτος θα αναστήθησαν πρώιμος καρπός και πρωτολούβι της Αναστάσεως ο Χριστός. Έπειτα όσοι ανήκουν στον Χριστό θα αναστηθούν κατά την ένδοξον παρουσίαν του. 24. Έπειτα θα έλθει το τέλος όταν τελειώσει πλέον το αρχιερατικόν έργο του Χριστού και θα έχει συντελεστεί η Θεία Οικονομία της Σωτηρίας των Ανθρώπων. Οπότε και θα παραδώσει ο Χριστός ως άνθρωπος την βασιλείαν εις Θεών Θεόν και Πατέρα. Τότε πλέον θα έχει καταργήσει ο Χριστός με το βασιλικό και αρχιερατικό αξιωμάτου κάθε αρχήν και κάθε εξουσίαν και δύναμιν. Μέχρι τη στιγμής όμως αυτής θα ασκεί το αρχιερατικό και βασιλικόν του αξίωμα. 25. Διότι πρέπει αυτός να βασιλεύει μέχρι ότου θέσει όλους τους εχθρούς κάτω από του του». 26. Τελευταίος από όλους τους εχθρούς καταργείται και εκμυδενίζεται ο θάνατος. 27. Διότι καθώς διακηρύτεται εις τους ψαλμούς, όλα, άρα δε και των θάνατων, υπέταξαν ο πατήρ κάτω από τους πόδες του Χριστού. Όταν δε ο Θεός και πατήρ είπε στο Χριστόν ότι όλα πλέον έχουν υποταχθεί εις θα είναι φανερόν ότι από την υποταγή αυτήν θα εξαιρείται ο Θεός και πατήρ, ο υπέταξαν Χριστόν τα πάντα. 28. Όταν δε υποταχθούν εις Αυτόν τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός θα αποθέσει πλέον το αρχιερατικό και βασιλικό αξίωμα και θα υποταχθεί κατά την ανθρωπίνην του φύσιν εις εκείνον που υπέταξε σε Αυτόν τα πάντα, βια ο Θεός τα πάντα ισόλους, όλου, ώστε ο καθένας να αναγνωρίζει και να διακηρύτει ότι ο Θεός είναι το πάνδι εμέ.